Κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε Καλή σας μέρα από το ραδιό Άρτα Στους 101,5 yeah, yeah. Εδώ είμαστε Ξανά Παρέα με τον Τίχο. Yeah, yeah. Ακολουθήσουμε yeah, yeah. Μετά την διακοπή ...και τα ατυχήματα που είχαμε στο Gdans... ...Gdans... ...που σπινιάριζε το Learjet και δεν μπορούσε χθες να σηκωθεί... ...αλλά γι' αυτό τους έχουμε τους φίλους... ...μας στέλνουν τα δικά τους LRZ ...και ξεπαγώνουν και την μπαταρία από το δικό μας για να πετάξουμε... ...τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου... ...καλώς ήρθες λοιπόν... που τα θέλεις θα τα ακούσει ...και να στείλουμε... ...καλημέρα... Εδώ, από εδώ, από το ράδιο Άρτα, Στο όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Από αέρος Αέρος-αέρος Και μέσω γερού Ιντερνεδίου Και τα ραδιόφωνα Τον Arta FM στην Κύπρο Και το ράδιο Αιτό στην Κοζάνη Γεια σου Κώστα και περαστικά σου ε, Τους φίλους όλους που είναι συνδεδεμένοι Σε Κύπρο όπως είπαμε Μακεδονία, Τράκι Πελοπόνισσο, γεια σου Ναιμαία Πρέσ, γεια σου Βασίλη Απ' την ευχαριστώ για τι ευχέ, γεια σου Χρήστο την Κυψέλη, ευχαριστώ για τι ευχέ, γεια σου δοσία, γεια σου. γεια σου ρε Χρήστο. είσαι για κοπάνιμα τον τοίχο σίγουρα. Ο Νιάννη Λαζάρου είμαι κυρίε μου και κύριοι, για όσου με ξεχάσατε, θα με θυμηθείς. 2681 2681-4060, εδώ είμεθα. εδώ τηλέφωνο, σύρμα. Να πούμε καμιά γκβέντα. Λοιπόν, Ελίνο, μου, τι ωραία πράγματα συμβαίνουση τον τελευταίο κυρό, τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες μήνες στην α, ευτυχέστατη, ευτυχέστατη χώρα με τον πιο ευτυχισμένο λαγό θα έλεγα στον κόσμο, τον ελληνικό, τον αποκαλούμενο και ελληνικό. Εκείνο το οποίο θα θέλαμε να παρατηρήσουμε κυρία μου και κυριέ μου είναι ότι βρήκαμε μια διέξοδο για μεροκάματο αλλά και πάλι μετρήσαμε τη... τις μικρο και μακρο καταστάσει ε, καταστάσεις και δεν μας συμφέρει να ανοίξουμε το κατάστημα. Ε, πού αναφέρουμε, α ναι, πού αναφέρομαι, αναφέρομαι στο εξής. Ένα καλό μαγαζί για κονόμι τον τελευταίο καιρό θα ήταν να ε, μάθουμε την κομοτικήν τέχνην και να ανοίγαμε ένα μαγαζί για κουπ κουπ, πως το λένε επειδή κουπ, κουπ, πως το λένε για τρομοκράτες που κρύβονται διότι να θα είδατε ότι συνέλαβαν τον Χριστόδουλο Ξηρό, αυτό το παιδί δεν σταματάει να μας προσφέρει γέλιο εδώ και πολλά χρόνια ο οποίος για να κρυφτεί α, έφτιαξε αυτό το μαλλί, το, το κουμπ, πως το λένε, ναι, με αυτό το, το χρυσάφι χρώμα και το μουσάκι όπου εσύ στο δρόμο ας πούμε τον έβλεπες Αυτόν τον κρυμμένο τρομοκράτη και δεν έλεγε. Μα ποια παλιόποστα είναι αυτή, λέμε ρε παιδί μου τώρα, ποια γρήγορα τραβεστή είναι αυτή, να τον προσέξει καλύτερα. Διότι αν κάνουμε μια υπόθεση εργασία και εσύ είσαι τρομοκράτη που θέλει να κρυφτεί, να μην σε βρει κανένα, το κακό του αστικό κράτο, δεν θα βαφε τα μαλλιά σου έτσι α πούμε, ή κάμουν λάθο. Να τα βαφε έτσι με το μουσάκι, να μην σε προσέξει κανένα. Και γι' αυτό είπαμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί με τέτοια κιουπ. Να οικονομήσουμε καν φράγκο Αλλά τελικά μετρήσαμε και τους κρυμμένους τρομοκράτες Δεν βγαίνει μεροκάματο Πάλι μέσα θα μπαίναμε Με Ή τηλέφωνα Βάλε φόρους πολυτελείας που Θα πληρώναμε για τις εμπογές Για τους τονιτές και άλλα Και έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου μίναμε πάλι χωρίς μεροκάματο Θα αποτύχει η δουλειά Μεγάλε Προχωρώντας λοιπόν στα ωραία ε, τα οποία αφού συλλάβαμε το, το Χριστόδουλα Τον ξηρό Είπαμε αυτό το παιδί δεν σταματάει να μας προσφέρει άπλετο γέλιο Διαχρονικά από την εποχή Που ήταν πάνω στο μηχανάκι Και μπλόκαρε το όπλο Και το ξεμπλόκαρε αυτός απάνω στο μηχανάκι Να πούμε και κακακακακα κα, κα, κα, κα, Την πυροβόλησε και σκότωσε στη Μεσογείο <laughs> Ναι λέω <προβλέω. laughs> Μέχρι την τελευταία του <laughs> Τέλο πάντων κυρία μου και κυρία μου Όπως είπαμε δεν σταματάει να μας προσφέρει γέλιο χοντρό είχαμε και την σύλληψη του, των Ρουμάνων δολοφόνων του συγγραφέω. είχαμε και την ανέβρεση του κινητού τηλεφώνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου οποίος, το οποίο τώρα ψάχνουν τα μηνύματα και όσον που θα τα ανακοινώσουν για να δούνε ποιος είναι θαμένος γιατί θα το έχει σε μέσο ο Μεγαλέξανδρος ποιον να, θα, να θάψουνε στην την Αμφίπολη, όλα αυτά θα γίνουν τις επόμενες μέρες, διότι αν δεν το πήρατε χαμπάρι στις 20-20 τόσο του τρέχοντος, πρέπει να πάνε να ψηφίσετε πάλι. Και τι δεν έχετε να ψηφίσετε. Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα, μισό λεπτό να πιούμε και μια στάλα νερό, να ξεκαρκωθούμε και επανερχόμεθα. Λοιπόν, τι σου έλεγα, α, το μέγιστο γεγονό το οποίο συνέβη στην ε, περαχώρα που λέγεται Ελλά το τελευταίο διάστημα είναι κυρία μου και κυρία μου η συγκρότηση. Όχι, η συγκρότηση, η δημιουργία. Η δημιουργία κόμματο από τον ένα και μοναδικό θα έλεγα Γεώργιον Παπανδρέα. Εφόσον λοιπόν, γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας Και πως αποδεικνύεται αυτό κυρία μου και κυρία μου Γι' αυτό μη βγαίνει αμέσω ρε Κουτόπαρδε να πούμε να λιδωρίσεις το Γιοργάκι Να τον πεις Τζέφρι Και ο, τηλέφωνο <συρσίλυν> Μπα ρε μας θυμηθήκατε <συρσίλυν> Τι είστε εσείς ρε Καλημέρα σας, ορίστε Γεια σου ρε να σε καλά, ό,τι επιθυμείς, επίσης. Ναι. Πάντα. Yeah. Υγεία ρε για να εκεί, υγεία ρε. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, μεγάλο θα σου εξηγήσω στον αέρα. Κάνεις λάθος, εξηγήσω. Έλα. Πέστω, τέσσερα. Ναι. Ναι, μωρέ γεια μου, μη σκέφτε <laughs> Εντάξει, έλα. <laughs> έλα. <laughs> Κάτσε να σου πω τώρα για τον γκάπ, έλα. Yeah, yeah. <laughs> λοιπόν, μεγάλε τι σου έλεγα. Ευχαριστώ ρε φούρναροι. να σε καλά ρε να πούμε κράτα τους τους φούρνους. Σου έλεγα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου πριν λιδωρίσεις τον Τζέφρι όπως τον λες εσύ δηλαδή Τζέφρι, Γιωργάκη και τέτοια ήταν επιτακτική ανάγκη η δημιουργία κόμματος από αυτό ειδικά το πρόσωπο για ποιο λόγο για τον εξής απλό διότι όλα τα καθαρά τα τίμια τα, τα, τα πρόσωπα τα οποία τιμούν θα έλεγα την πυρπατησιά του σε αυτόν τον πλανήτη ήταν αποκλεισμένα από την πολιτική εσείς που ακούτε εκεί παραπέρα θα είδατε ποιοι έτρεξαν να μπουν αμέσως τα ψηφοδέλτια μάλλον να γίνουν αμέσως μέλη του κόμματος του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέα. ό,τι πιο καθαρό γέννησε η περιοχή σας ό,τι πιο τίμιο ό,τι πιο πως να πω, βρίσκω, λόγια, θα έλεγα άγιο λευκότερο από την περισταία Α, αμέσως έτρεξε να γίνει μέλος του κόμματος του κίνημα που το λέμε κίνημα δημοκρατικών, δημοκρατών σοσιαλιστών διότι η εξυπνάς του δημιουργού του κόμματος σου λέει ότι δεν μπορεί να είσαι σκέτο σοσιαλιστής πρέπει να είσαι και δημοκράτης σου θυμίζει εκείνο το αλής του μνήμης την αλήστου μνήμη βλακεία την οποία ακολουθούν όλοι ακολούθησαν μάλλον όλοι οι βολεμένοι του κυρίου Μπαρμπαφό του Κουρέλα. Η δημοκρατικά, αποστοπε το είπε, παράταξη αριστεροί παράταξε. Διότι υπάρχει και φασιστική αριστερή παράταξη. Του τέστην λοιπόν ο πανέξυπνο ο ένα και μοναδικό με του τίμιου και καθαρού οπαδού, οι οποίοι προσέτρεξαν. Σα το λέω αυτό, διότι παίρνω και είδα και έτρεξαν εδώ στην περιοχή πρόσωπα για τα οποία δεν έχεις να προσάψεις τελεία είναι πεντακλίνε ρούλοι είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ότι Ο... είναι... είναι συμβόλαιο αυτό που θα σου πούνε δεν έχουν βουτήξει το δάχτυλο στο, στο μέλι κανένας, κανένας. Oh. γι' αυτό σας λέω πριν λιδωρήσετε λοιπόν τον Γεώργιο παπαντρέα πριν τον λιδωρίσετε δείτε στην περιοχή σας ότι ήταν ακριβώς αυτό που έλειπε Πού αλλού θα έβρισκαν στέγη τόσοι καθαροί άνθρωποι <Τι> Όχι ρε απάντησέ μου <Τι> Δώσε μου μια απάντηση <Τι> Κολοτούμπε θα κάνω Εκεί θα έρθω στην περιοχή σου <Τι> Κολοτούμπε θα κάνω Στείλτε μου και κανένα mail Το ξέρετε το mail <Τι> Πάρτε ρε και καλά τηλέφωνο Αμάν ρε Για να τα οικονόμει με τον νέο σας έτος <Τι> Άλλο στο banzer, Να σε καλά the sun too. Go write your message Αχα, the baby so <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. This life <laughs> Ναι! Του Μίτσου! Ούλ μαζί του Μίτσου! Να σου πω! να σου πω ότι παραφέρει με γεια, γεια, Του Μίτσου! Ούλ Λοιπόν, φίλε μου καλέ τηλεακροατή, τόσο καιρό λέγαμε ότι το Βαρέλι δεν έχει πάτο. Δεν έχει πάτο. Τελικά, ε, μετά από αυτήν την πτώση Και το ξεβράκωμα όλων αυτών των ετών ε, Φάνηκε ο πάτος του βαρελιού Ήδη Φαντάζομαι ότι φτάνουμε Για να χτυπήσουμε κάτω στον πάτο του βαρελιού Διότι πολλές φορές Είπαμε πιο κάτω δεν έχει Αλλά ε, Πίστεψέ με Και δεν έχω πέσει σε πολλά έξω Λοιπόν ε, πιο κάτω δεν έχει Πιο κάτω δεν έχει Πιο κάτω δεν έχει. Πάντα ε, με τις υποψηφιότητε αυτών των άχρηστων, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι πολιτικοί, των άχρηστων και των αχριστούσων, να μιλάμε και για τη γυναικεία παρουσία ή στα ψηφοδέλτια, και για του οπαδού. Λοιπόν, ε, ε, γελάγαμε. Γελάγαμε με μουγκούς ε, όχι γιατί ήταν μου, μουγκούς στο μυαλό, οι οποίοι θέλουν να φρώσουν λόγο, τώρα μην σου πω παραδείγματα εντάξει θα εξφάει στη μάπα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και υποτίθεται συγγραφικά μέσω άρθρων από φιλάδες και όχι μόνο ε, γελάγαμε τώρα πια ε, στέρεψε το γέλιο δεν μπορείς να γελάσεις με, όλο, με όλη τούτη τη σουργελιάδα η οποία παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως ε, σωτήρας σε οποιονδήποτε χώρο κόμμα, τελεία πέστο Όπω και ονομάζεται όπου και αν Δεν ε, δε θα αναφερθούμε Σε ονόματα τώρα yeah. Δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα Απλά σου τονίσαμε Την ανάγκη η οποία υπήρχε Στην αποκαλούμενη Ελλάδα the... Να δημιουργήσει κόμμα Ο Γεώργιος mm -hmm. yeah. Παπαδρέας yeah. Διότι σε προτρέπω Και θα παρακαλέσω έναν φίλο ρε παιδί μου, Από μια περιοχή που ακούει Από Θεσσαλονίκη Από... Πελοπόννησο, από την Αυστραλία, από οπουδήποτε παρακαλώ πάρα πολύ ή ένα mail, στο mail το δικό μου λαζάρουγιάννης μεγουάι gmail.com για είναι στείλτε το ή με ένα τηλεφώνημα στο 2681 να μου πείτε ή να μου γράψετε επιβεβαιώνοντας αυτά που λέω ότι και στην περιοχή τη δική σας οι πιο καθαροί, οι πιο άτεγκτοι, οι άμομη, οι τίμοι ακολούθησαν αμέσως την ενέργεια, τον χείρημα του Γεωργίου Α. Παπαντρέα Αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη Γι' αυτό κυρία μου και κυριέ μου γι' αυτό κυρία μου και κυριέ μου δεν έχει αμφιβολία ούτε μπορεί να το αντισφυτήσει ουδής για οτιδήποτε άλλο για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσατε παρακαλώ πάρα πολύ να μέμφεστε την κατάσταση Να πείτε να για παράδειγμα Να λιδωρίσετε Ή να ηρωνευτείτε Το πέταγμα της μπεκάτσα Όχι με συγχωρείτε του Περιστεριού Από τον φίλο μας τον Αλέξη στην εορτή των Θεοφανίων Όπου πήρε μια Μπεκάτσα ο Αλέξης Τι ήταν αυτό να πούμε κουκουβάγια Ξέρω εγώ Όχι Περιστέρη ήτανε Και την αμόλησε στου τους Για το... Σε μια συμβολική κίνηση για το πως θα πετάξει η Ελλάς υπό την Πρωθυπουργία του Παρακαλώ Έλα Ναι, ναι Κάτσε περίμενε Ναι, ναι περίμενε Σου έχω κι άλλα περίμενε, έλα ναι, λοιπόν ναι, διότι κυρία μου και κυριέ μου, οι, γενικά τα περιστέρια έχουν μια σχέση με την πολιτική. Ε, θα θυμόσαστε ότι μη, τέτοιες ημέρες πριν από χρόνια, όταν ε, σπρώχναν όλοι μαζί τον Γεώργιο Καρατζαφέριν, λοιπόν, ε, ένα περιστέρι στην Κωνσταντινούπολη, επήγε και τον εκουτσούλησε στο κεφάλι, έκατσε στο κεφάλι και... Τον... Είναι, είναι, είναι άμεση η σχέση περιστεριών πολιτική, και πολιτικών ανδρών όχι γενικά πολιτικής ε, πολιτικών ανδρών ε, θεόπνευστων θεόσταλτων σωτήρων με λίγα λόγια έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου επειδή όσο κι αν εκπαίδευσαν τα περιστέρια να πάνε να κάτσουν στο κεφάλι του Αλέξη δεν πήγαινε κανένα, τους λόγους δεν μπορώ να του γνωρίζω διότι δεν έχω κάνει περιστέρι λοιπόν άρπαξαν ένα περιστέρι και την κατάλληλη στιγμή ο σωτή της Ελλάδος, της Ευρώπης και όχι μόνο αλλά του πλανήτη Αλέξης, το αμόλυσε με μια χαρακτηριστική κίνηση τύνοντας τα χέρια του στο, στον ουρανό και το λευκό περιστέρι προσέξτε, πάντα το περιστέρι είναι λευκό, έτσι, με δεν θέλω μαλακίες λοιπόν, το περιστέρι ξεχύθη στου ουρανούς, όπως θα ξεχυθεί η, η, η θεόπνευστος θεόσταλτος α, Ηγεσία μάλλον, ε, όχι ηγεσία ε, εξουσία, μα, μα όχι εξουσία, τόσο μάλλον, όλη αυτή η θεο... θεόπνευστος κατάσταση του αριστερού. Να το τονίζουμε αυτό, του αριστερού, διότι, ναι, αλέξει ε, σε μια συμβολική κίνηση. Οπότε κυρία μου και κυριέ μου, μπορούμε να ανακράξουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά περιστερά. Ναι όπως λέγανε τα συνθήματα στο πεστιβάλ Πρώτη φορά αριστερά και τέτοια Σήμερα λοιπόν ανακαλώσουμε Πρώτη φορά περιστερά Βέβαια μπορεί να το συνδέσεις Ότι ήταν και ένα ερωτικό μήνυμα Αυτό που έκαμνε ο Αλέξης Διότι μην ξεχνάτε Ότι τη συμβία του Την ε, σύντροφό του Την λένε Περιστερα Μπαγιάνα Είναι η κυρία Περιστερα Μπαγιάνα Ναι που διορίστηκε, τα λέγαμε πριν κάποιου μήνες δεν έχει σημασία, μα πάλι η κακία με έπιασε οπότε σε μια συμβολική κίνηση ε, πέταξε την Περιστέρα γιατί μπορεί να δω θηλύκει η Περιστέρα που πέταξε, σε μια, ήταν μια συμβολική κίνηση ε, δείγματος έρωτα βέβαια δεν θα το έλεγα αυτό, διότι ο Αλέξης δεν είναι παιδί που επιδεικνύεται είναι σεμνό παιδί και δεν κάνει ποτέ ό,τι του λένε οι άλλοι δηλαδή δεν μπορεί να φανταστώ εγώ ας πούμε, ότι είναι ένα ε, ε, ήταν τόσο μαλάκα που είπε στον Αλέξη, έλα, δωρεά λέξη, θα πετάξουμε ένα περιστέρι από εκεί για να μαζέψουμε και του χριστιανού οι οποίοι ακόμα πιστεύουν ότι είσαι άθεο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αμάν, πάει πίρα βάνα και τα μικρόφωνα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι τόσο μαλάκα. Με συγχωρείτε για το μαλάκα, ελληνοπρεπέστατη λέξη είναι ο επικοινωνιολόγο. Διότι ο επικοινωνιολόγο πάνω απ' όλα θα είναι και αριστερό. Υπάρχει αριστερό τόσο βλάκα. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή εσεί, πιστεύετε ότι μπορεί να υπήρξε επικοινωνιολόγος που να είπε στον Αλέξη Αλέξη σούταρε ένα περιστέρι στον αέρα για να μαζέψουμε και του τελευταίους οι οποίοι αμφιβάνουν για την ορθόδοξον πίστη μας Όχι σα ρωτάω Ορίστε Δεν απαντάει κανένας Μου το παίζετε σήμερα Δεν πειράζει Α εκτός και αν λείπετε Εκτός και αν είστε και εσεί τα γκζντάν Εκτός κι αν είστε στα χιόνια Στα γλέντια Στα ρεβεγιόνια Και στους γλυκούς χορούς ακόμα Έλα παρακαλώ Έλα πάλι Α, παρακαλώ πολύ ναι ναι, ναι ναι Ναι ναι Ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι καλά έκανες φίλε μου και μου θύμισες ότι στην αριστερά δεν η προσχώρησε αλλά συνεργάζεται και η οικολογική κατάσταση γιατί στην Ελλάδα έχουμε και οικολογική κατάσταση και μαζόχτηκαν και συνενοήθηκαν να κατέβουν όλοι μαζί να βοηθήσουν να φύγει αυτή η, η σαπίλα που πετάει τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί και έτσι λοιπόν ο Τρεμόπουλος και η παρέα του δεν δεν ξέρω δεν, ε, συνεργάζονται όχι δεν προσχώρησαν συνεργάζονται στη, με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν διότι εντάξει ως οικολόγοι και τέτοια ιστορία καταλαβαίνεις μπορεί να σφυρίζουν αδιάφορα, αδιάφορα για διάφορες καταστάσεις αλλά τώρα όμως πανεπαρέα με το Σφύριζα για, την, ε, για το καλό σου όλα αυτά γίνονται για το καλό σου μεγάλε τίποτα δεν γίνεται για το κακό σου μη το ξεχνάς και ο ρόλος ο δικό μας είναι ένας να σας το τονίζουμε μη και σας φύγει ένα δευτερόλεπτο ε, Ότι όλα αυτά είναι για το καλό σας Για το καλό σας, για το καλό σας Δεν βαράτε και λίγο στον τείχο το μυαλό σας Εδώ είναι ο τείχος Ορίστε, σας ακούμε Πρέπει να τα ξεφτύξουν αυτά τα μπουκάλια τι διέα δηλαδή άλλο σαρδέλες έφαγα πρωί πρωί. Τίποτα δεν έφαγα Τι διέα δηλαδή Λοιπόν που λες μου α, Ναι, είχαμε και αυτά Μετά την, την, την περιστέρα Την περιστέρα αυτή, τη λευκή η οποία αυτό Είχαμε και τους τρεμόπους Και τι δεν έχει ο Μπαξές κυρία μου και κυρία μου Το τελευταίο διάστημα Όχι έσκασα για τσιγάρο Το τελευταίο διάστημα να πούμε Και τι δεν έχει ο Μπαξές Στο, <στο <Ελλαδιστάν> Εκείνο το οποίο όμως διαπιστώνεις είναι ένα και μοναδικό ορίστε παρακαλώ Έλα <laughs> Μάλιστα, έλα Έλα, γεια yeah. Ρε παιδιά, ρε παιδιά Γιατί σας κάνουν τα περιστέρια Και όλα αυτές τις ιστορίες Γιατί σας κάνουν τα περιστέρια Δηλαδή, συγγνώμη για να σου κάνω μια ερώτηση Σε ταΐζανε κάτι διαφορετικό Τα τελευταία 40 χρόνια <laughs> Για τα τελευταία 40 να μιλήσουμε για την αποκαλούμενη μεταπολίτευση Σε ταΐζανε τίποτα διαφορετικό Όχι για να καταλάβω Δηλαδή Για να καταλάβω Σε ταΐζανε κάτι διαφορετικό Το πρόβλημα λοιπόν τώρα μεγάλε είναι Αν θα είναι ο Τσίπρας ε, πρωθυπουργό. Άι σου λέω εγώ και θα γίνει ο Τσίπρας ε, Αποκλείς δηλαδή να είναι πρωθυπουργό ο... ο Γιώργος ο Παφανδρέας Το αποκλεί, Απόκλατο Μην αποκλάς τίποτα μεγάλο. Όπω είπε και ο φίλος μας εδώ ο Μίτσο. Μην αποκλάς τίποτα Τίποτε μην αποκλάς Υπάρχει ένα Ένα κολοκύθι Ορίστε Ναι ρε Μην αποκλάς τίποτα ρε. Έλα Έλα για. Μην αποκλάς σου λέω τίποτα Μην αποκλάς τίποτα Λοιπόν μην αποκλείσετε! Ό,τι και να σου κάνουνε, μεγάλε, στο κάνουνε για εθνικοπατριωτικούς λόγους. Για τους δικούς τους. Για αυτά που τους λένε ότι είναι έθνος, πατρίδα και τα λοιπά. Όταν λοιπόν έχουνε ένα λαό σαν εσένα από κάτω. Λοιπόν, κάνουνε ό,τι τους γουστάρει. Ό,τι τους γουστάρει κάνουνε. Και πρωθυπουργό θα στον κάνουνε τον Παπαντρέα. Και ε, καλά, τον Αλέξη δεν συζητάμε, το παίρνει με το σπαθί του, όπω η Βάνα Μπάρμπα. Τα παίρνει ο Αλέξη όλα, με το σπαθί του. Θα σου κάνουν τα πάντα. Όταν, όταν εσύ πιστεύει, λέμε τώρα, εσύ τώρα που πανηγυρίζει για το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει ότι είσαι αριστερό, α πούμε, και ότι η αριστερά με, η οποία προηγείται των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία θα φέρει κάποια αλλαγή κτλ. Τι θέλει να σου κάνουν, δηλαδή. Τι θέλεις να σου κάνει εντύπωση το Περιστέρι και όλα τα άλλα τα οποία κάνουν και, και, και το ότι σε τρομάζουν και σου λένε ότι δεν θα έχουν λεφτά τα ATM και ότι θα γίνει μακελιό και ότι θα γίνει πόλεμος και ότι δεν θα έχει να φας η αλήθεια είναι μία μεγάλη. θέλεις δεν θέλεις να την πιστέψεις είσαι πανίβλακας <Το> με συγχωρείς που με προσωπικά <Το> λοιπόν και την αλήθεια δεν την βλέπεις ότι την καταλαβαίνει. Επιμένουμε 4-5 χρόνια. 200 200-300.000 χιλιάδες από το λαό αυτό οδηγήθηκε στη σφαγή και οι υπόλοιποι περνάτε μια χαρά. Μια χαρά περνάτε. Μια χαρά περνάτε. Αλλιώ τούτες τις οποίες αποκαλείτε εσείς Άγιες Μέρες, λοιπόν, δεν θα είσαι στα γλέμια και στους γλυκούς χορούς. Θα ρίχνατε έστω ένα δάκρυ για τον συνανθρωπό σας, ο οποίος υποφέρει 3-4 χρόνια τώρα. Ένα δάκρυ Αντίθετα το καταδιασκεδάσατε Γιατί είπαμε είναι ο καιρός που σας βγήκε Και οι, τα, σας βγήκαν τα ζωώδικα ένστικτα Είναι ο καιρός που καλοπερνάτε Αλλά χαίρεστε διπλά με τη δυστυχία Του διπλανού σας Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα Υπάρχουν 200-300 χιλιάδες Θέλεστε 300 θέλεις θελεστε 300 οδηγουμενοι Οι οποίοι οδηγήθηκαν στο σφάξιμο και υπάρχουν και τα υπόλοι, οι υπόλοιποι οι οποίοι τρέχουν πίσω από τσίπριδες από τσέφριδες, από κουρένιδες από σαμαράδες, γιατί για τη βόλεψή τους αν υπάρχει κάποια διαφορετική πραγματικότητα να την ακούσουμε Πιά τις μαλακίες τώρα ο λαός και ο ποιος λαός μωρα ποιος λαός ραπαλουγάρι μου όχι να τον δούμε το λαό ποιον λαό να δούμε ποιον ακριβώς αυτόν που στήθηκε ουρά χιλιομέτρων ε, κάτω στο, στο ρέθυμνο, δεν ξέρω πού ουρές χιλιόμετρο χαλάσανε δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια σε βενζίνα για να πάνε στα χιόνια ρε πλάκα μας κάνετε ρε πλάκα μας κάνετε <Το> είσαστε λαός εσείς <Το> τι λέει και τι λαός είσαστε τελικά τι, ποιος, τι ακριβώς λαός είσαστε ρε άντε μη θέλετε να τα ακούσετε άγιες μέρες Άγιες μέρες Τώρα πλάκα μας κάνατε Με τσαγιοσίνες. αγιοσύνες σα. Οι Άγιες μέρες σας μεγάλε Να, σου, να στο παραλληλήσω το θέμα Κατάτησαν σαν την πρωτομαγιά Κατάλαβες Λοιπόν τίποτα δεν παίρνετε χαμπάρι Από τις Άγιες μέρες σας Λοιπόν Όπως τρέχουν την πρωτομαγιά να πιάσουν το Μάικ Ανα κότσαλο εκεί Ξέσαι το κότσαλο εκεί παραπέρα Ευμεγέθες κότσαλο Λοιπόν να μαζέψουν ελελούδα αυτό του σκοπό έχουν και οι Άγιες Μέρε σα. Να ξεσκιστείτε στο Μελομακάρνο και στον Κουραμπιέ, να κάνετε τα ρεβελιόν σα, να δείξετε τα βεζιά σα και του κόλου σα στα... και τι γούνε, τι οποίε αποκτήσατε κλέβοντα. Λοιπόν, και άσε τις Άγιες Μέρε τώρα και τα πνεύματα των Χριστουγέννων. Α μιλήσουμε για εινοπνεύματα και αυτά τα πνεύματα τώρα. Χρόνια τώρα αποδεικνύεται η μαλακία η οποία κυκλοφορεί στον εγκέφαλο των Ελληνοορθόδοξων για αυτά τα. Για αυτέ τι εβραϊκές ιστορίε τη κοντροκονόμαση, είτε λέγονται Άγιε Μέρε, είτε λέγονται Άγιοι Βαλεντίνοι, είτε λέγονται Άγιοι Παπάριδε. Ε, απαρατήστε μα να πούμε. Άγια μέρα ήταν να δει δίπλα σου, ρε. Να δει εκεί που σου κάνει περιοδία αυτέ τι Άγιε Μέρες ο Σαμαροβενιζολοκουρέλο Παπαντρέα και να του ρίξει μια ροχάλα. Αυτή ήταν η Άγια Πράξη <Και> την οποία θα έκανε υποστηρίζοντα τον συνάνθρωπό σου. Ποιε Άγιε Μέρε. Πιάστηκα και εγώ με τις άγκες μέρες. Mm. Α, mm. Έλα βέβαια, έλα ρε τρίφωνα. Πού είσαι, ρε τρίφωνα. Καλημέρα ρε τρίφωνα. Να σε καλάρε ρε παλικάρι μου. Να σε καλάρε mm. Είσαι όξο ή μέσα τρίφωνα. <συλίδε> Παρακαλώ. <συλίδε> έλα. Κάτσε, κύριε Λάιξον. Κύριε Έλα, γεια, γεια. Γεια σου, ρε φίλε να πούμε. Ρε! Για κουνήστε τώρα, μα που μας λέει. Είστε σαν του πολιτικού εκεί. Με τη λαμπάδα στο χέρι μπροστά, να πούμε. Χασμουριώνται, κάνουν. Αλλά είναι η κάμερα μεγάλη και πρέπει να πάνε στην εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο πάτε στην εκκλησία. Για αυτό το λόγο έχετε άγιε μέρε. Για αυτού του λόγου. Για το πώ θα επιδειχθείτε. Για το πώ θα επιδειχτείτε, Για κανέναν άλλο λόγο. Όχι τώρα. Εδώ και πολλά χρόνια. Και αφήστε τους θεούς την πάντα τώρα να πω. Αφήστε τους θεούς. Εσείς θεό έχετε μόνο το χρήμα. Το, το κλούδιο σας κεφάλι και την επίδειξη. Τίποτα άλλο. Ρε μην μας κάνετε πλάκα. Ρε πτάμε πτάμενε. Ε, Τρίφωνα που είσαι ρε μεγάλε. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Να είσαι καλά παλικάρι μου Ευχαριστώ για τις ευχέ. Να είσαι καλά κι εσύ και ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, όποιο δεν ε, θυμάτε το email μου Μπορεί να μπει στο Στον τοίχο Και να Να το πάρει εκεί Είναι κάτω αριστερά στο blog στο Βαράτε στο google Γιάννης Λαζάρου στον τοίχο Και θα, μπουμ, θα βγει μπροστά σας Κάτω αριστερά λοιπόν είναι το mail Αντιγράψτε το και στείλτε κανένα mail Μεγάλε Θεοδοσία μου ευχαριστώ πάρα πολύ Για, για, για ό,τι μου και... Τα κοιτάω όλα με προσοχή Ορίστε παρακαλώ Έλα με, Ναι ρε Αφού είμαστε ναι Είδες Ναι Δεν πειράζεις εσύ ε, ε, ε, Ξέρεις είναι αυτό για να ικανοποιείτε Και λίγο την πείνα σας Να σε... <laughs> Όχι μόνο, εντάξει μόνο Έλα, έλα Να καλά, εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου Είναι και ο Μάγειρας, είναι και όλοι Όλοι εκεί ψάξτε, λοιπόν ε, Θεοδοσία, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτά που μου στέλνεις Για το Το θέμα Με το πέστο. το ο, Τώρα το Μισό λεπτάκι να το βρω Λοιπόν, κοίταξα να Είναι ένα πολύ, θέμα, ένα πολύ ωραίο θέμα Όποιοι θέλει να το δείτε είναι για το αποπηγάδι Στην Κρήτη Για το δούλεμα που, φάγανε, που έφαγε ο κόσμος Στην Κρήτη Στο αποπηγάδι εκεί με τις Ανεμογενήτριες πως το λέγανε Και πως τους διαλύσανε Όποιοι θέλετε να το δείτε αυτό το θέμα Να δείτε και την πραγματικότητα και τι έγινε Μπορείτε να μπείτε στο ραδιολόγο Όπου είναι Μία ανάρτηση είναι και ένα βίντεο να παρακολουθήσετε όλο το χρονικό Για το, το δούλεμα που φάγανε οι άνθρωποι στην περιοχή Από όλους, από πολιτικούς, από δημάρχους Όχι τα το, όχι το τελευταία Πολλά χρόνια πίσω Είναι από τις πρώτες περιοχές που την ξέσκισαν οι πολιεθνικές Με πρόσχημα της ανεμογεννήτριας Και τελικά να πούμε πήραν χιλιάδες στρέμματα κριτικών βουνοκορφών Για να κάνουν ό,τι τους γουστάρει Όσοι λοιπόν θέλετε Μπορείτε να μπείτε στο Ραδιολόγο Το έτερον ε, περιοδικάκι blog Το οποίο διαθέτουμε Στο Ιερόν Ιντερνέδεων Να δείτε, υπάρχουν και άλλα Εκεί σας έχουμε πει κατά καιρούς, Το σχέδιο Ευρώπη, ρεπορτάζ και τέτοια ε, Να δείτε λοιπόν Στο θέμα οικολογίας Και το χρονικό για το αποπηγάδι Οπότε, λοιπόν, ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, θεοδοσία μου, για αυτά που μου στέλνεις. Τα βλέπω όλα μαζί με, με όλα τα άλλα που ψάχνουμε για να παρουσιάσουμε από τούτη εδώ την εκπομπή. Α, κυρία α, μου και κυριέ μου, φαντάζομαι ότι τις τελευταίες μέρες θα παρακολουθείς γεμάτο αγωνία τις, ε, ε, όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν από τηλεοράσεων, από ραδιοφόνων και οι οποίοι δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη, όχι ελληνικά και μου γκρίζουν γενικώς, συγγνώμη από τα μοσχάρια, τι να κάνουμε, Λοιπόν και λένε, λένε, λένε, και στο τέλος τίποτα δεν λένε, απλά για να σου, όχι να σου υφαρπάσουν, είναι λάθος έκφραση, για να τους δώσεις με πολύ μεγάλη όρεξη και αγάπη για τη βόλεψή σου την ψήφο σου. Διότι, ο, ό,τι νομίζεις δηλαδή, η ψήφο σου είναι ένα όπλο στη δημοκρατία και άλλες τέτοιες μπουρδολογίες. Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλη αγωνία την 20 δεν ξέρω πόσο ε, του Ιανουαρίου όπου οι, οι κάλπες ε, εγκυμονούσες γάρα αυτές τις ημέρες θα ξεγενήσουν ε, ακούγοντας τα πρώτα ουάουα της νέας κυβέρνησης την οποία ευχόμεθα να είναι αριστερή, αριστερή και χριστιανική πάνω απ όλα Τώρα δεν έχουμε πατρίς θρησκεία οικογένεια Απλά θα το συμπληρώσουμε. Έχουμε πατρί, θρησκεία, οικογένεια και αριστερά. Μαζί. Α, τι να κάνουμε. Μουσική Δεν γίνεται διαφορετικά. Ωραία. Ορίστε παρακαλώ. Πάρα πολλά. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, λαγιά. ναι. Έχουμε αυτό που λες τώρα. Και τα συσίτια της εκκλησίας και τα ελέγχουν. Δεν θα λέγονται ελέγχουν. Θα λέγονται τσιπρέι. Τώρα τα Ελέι και αυτά. Ε, είναι, είναι, ε, δεν ξέρω αν. Ε, σίγουρα θα έχεις μελετήσει κεφάλαιο και Μάρξ και τέτοια πράγματα. Ως αριστερός. Λοιπόν οπότε μεγάλε. Ε, ε, όλα αυτά είναι, είναι ε, γραμμένα. Είναι, είναι γραμμένα από τον Μάρξ. Για τη θρησκεία, για τα τσιπρέη, για τα ελέη, για όλα αυτά. Αναμένομε. Και μην πέφτετε στην παγίδα τώρα ότι πήγε η κόρη του Μιλιού, πώ τον λένε, στον Ξτανγκ. Καταρχά δεν ήταν η κοπέλα, εγώ ήμουνα εκεί. Ήμουνα στην παρέα με τον Ηλία τον Ψινάκη και όλου του άλλου, του 400 πιο πλούσιου που είμαστε στον κόσμο. Λοιπόν, η κοπέλα δεν ήτανε, ήταν, ήταν σαν ένα φτωχικό ξενώνα. Δεν ήταν μαζί μα τα πλούσια. Κάποιοι ήταν. Φιλοξενούμενη. Δεν την είδα δηλαδή στα ρεβιγιόν που κάναμε και στι χιονοδρομικέ πίστε που κουτροβαλιόμασταν. Δεν την είδα την κοπέλα. Οπότε μην τσιμπάσκεσαι τώρα ότι η κόρη του Μηλιού έκανε διακοπέ στο ΞΔάν. Εδώ ρε, ο Άχριστος ο άνθρωπο ο οποίο δεν ήταν ικανό για τίποτα, φιλώντα κατουρημένε ποδιές μπήκε στο ελληνικό δημόσιο και σου μαστράρει φωτογραφίε του φάτσα μπουκ ότι ήταν στα χιονοδρομικά στη Βουλγαρία και στα γλέντια και στου γλυκού χωρού. Η κόρη του Μηλιού σε πείραξε. Ρε πλάκα μου κάνεις Κοίτα το διπλανό σου εκεί να πούμε Τον επιχρόνια άχρηστο Σπερματικό Σπερματικής κατάστασης άχρηστο Ο οποίος φιλώντα κατορυμμένες ποδιές μέσω, μέσω του ελληνικού δημοσίου Σου μοστράρει φωτογραφίες με σαλόνια Να πούμε βουνά πάρτι το λένε Λουδοβίκου Και τέτοια Πλάκα μας κάνει Η κόρη του σε το ότι είναι η Κατερίνα Στανήσι υποψήφια με το, με το γλέτσο. Πριν πλάκα μας, κακούνε λίγο το κεφάλι σου και κοιτά δίπλα σου, ρε. Κοίτα δίπλα σου τώρα, μου. και μη σε πειράζει η κόρη του Μιλιού να Βέβαια, τα μέσα μαζική εξαθλίωση κοιτάνε να αρπάξουν την ψήφο των ηλίθιων όπω κάνουν τόσα χρόνια, προβάλλοντα θέματα και κόβοντα ψήφου δίνοντα από το ένα, απ ένα μαντρί στο άλλο. Αυτό το ρόλο βαράνε αυτές οι ειδήσει, ότι η κόρη του Μιλιού ήταν στον ΞΝΑΝ και διασκέδαζε με του πλούσιου, ενώ ο είναι αριστερό. Ναι, σου λέω. Όπως με βλέπεις ακριβώς μεγάλε Ο Μιλιός είναι αριστερός Ρε πλάκα μας κάνετε Οπότε λοιπόν μεγάλε Εφόσον ενημερώνεσαι ακόμα Από αυτές τις φυλάδες Και από αυτούς τους ε, πατριώτες Θα έλεγα όχι απλώς πατριώτες Από αυτούς τους Κάτσε καλά και καλά τώρα να πούμε. Οι οποίοι μόνο για το καλό σου Διαφέρονται ε, σε ειδήσεις, Για την κόρη του Μιλιού Για τη Βάνα Μπάρμπα Για τον ένα για τον άλλον so Εξάλλου μια χαρά θα στηθείς για τη βόλεψή σου Όμως θυμήσου Σε σας τους λίγους 5-6 που ακούτε αυτή την εκπομπή ε, Θα θυμόσαστε ότι εδώ και καιρό Σας έλεγα ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο Εκείνο που σας λέω με τα βεβαιότητος Και λόγω γνώσης Την πρώτη τούτη εκπομπή Είναι ότι φάνηκε ο πάτος του βαρελιού Απομένει το να συγκρουστούμε Ακόμη είμαστε Ερχόμαστε δηλαδή ο πάτος φάνηκε, ο πάτος φάνηκε μεγάλη. Οι μέρες λιγοστεύουν για τη σύγκρουση και το δυστύχημα είναι ότι πέφτουμε όλοι με το κεφάλι προς τα κάτω. Ξέρετε το κανονικό κεφάλι, για τους άντρες μιλάω, όχι για το άλλο, για το κανονικό κεφάλι. Οπότε κυρίες μου και κύριοι αναμείνατε ειδικά εσείς που έχετε γράψει κανονικά την κοινωνία στα παπάρια σας και νομίζετε ότι είστε αθάνατοι. Περιμένετε, ο Σονούπο ήρθεν, όχι έρχεται, ήρθεν η ώραν σας. Mm -hmm. Ήρθεν σας λέω, τα κατά τα, κα, τα πεταλάκια ακούγονται στα σκαλιά και είναι απλωμένο το χέρι να σας βαρέσει το κουδούνι. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν θα σας το βαρέσει το κουδούνι ή αν θα ρίξει mm -hmm. με κλουτσιά την πόρτα, πάντως είναι τόσο κοντά. Mm -hmm. Αισθανθείτε την λοιπόν. Ξεπέρασε και την πιθαμή από, το σας, μιε, από τη γλουτιαία σας περιοχή. Mm -hmm. Αναμείνατε ο Σολούπολοι Και αφήστε τώρα τα σκιαξίματα που σας κάνουν Με τις συντάξεις, με τα λεφτά, με τα λεφτά, με τα ATM Τις μαλακίες που ακούτε από τα Bloomberg Και από τους Washington και από τη Huffington Post Και από τους Washington, ε, πώς τους λένε αυτή το κέφι τους κάνουν και το παιχνίδι τους yeah. Απλά βρήκανε εκατομμύρια Πρόθυμου στην Ελλάδα που του ακολουθούν και κάνουν παιχνίδι μαζί του. Αν δεν ήταν εκατομμύρια οι πρόθυμοι στην Ελλάδα, ούτε Μέρκελε, ούτε Σόιμπλε, ούτε ε, Μπομπούκι, ούτε Χάφινγκτον, ούτε δεν θα οργίαζαν αυτή την εποχή. Ειδικά αυτή την εποχή. Α, στα τρία-τέσσερα χρόνια. Σοκορότερα να σε, σε έκαναν. Αλλά ειδικά αυτή την εποχή που σου έχουν δώσει και το όπλο τη δημοκρατία στην ψήφο σου, δεν θα οργίαζαν. Όχι μόνο οργιάζουν μεγάλοι. Έχουν πληθύνει, έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει περισσότεροι. Τι στο διάλλο, λερναία ύδρα είναι. Λοιπόν, γίνεται, γίνεται τσιπόπιστο κάγκελο. κάγγελο. πούσι μου. Τι για σαρδέλες ρε, φαγκασί. Ρε. να πιω να πούμε ούλο το νερό. Διότι εδώ ο καναλάρχης θα ε. σα ενημερώσει ότι μας ποτίζει δωρεάν. Εντάξει <χειά> Μας ταυλίζει και μας ποτίζει δωρεάν Λοιπόν που λες λινάρα μου Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Και Θα έχουμε πάρα πολλά ωραία Τις επόμενες μέρες Διότι δεν θα σταματήσει η μαλακία τους Όπως καταλαβαίνεις Χρόνια τώρα δεν έχει σταματήσει Τώρα θα σταματήσει Έχουν πάρει φω... τώρα, τώρα είναι στο στάδιο που τα δίνουν όλα Όλα λέμε για να πάνε, να πάνε στη Βουλή Η καινούργια Βουλή Κυρία μου και κυρία μου Θα είναι από δύο πτέρυγες Η πτέρυγα του κομμωτηρίου Διότι έχουμε να δούμε πράμα Σου λέων μέσα στην καινούργια Βουλή Που δεν θα το πιστεύεις Η πτέρυγα του κομμωτηρίου θα είναι η μία Και η, η άλλη πτέρυγα θα είναι Της εξυπνάδας Της πατριωσύνης Πώς να την πούμε ναι φυνέπες τώρα, που πες τώρα, που λε, πολλές, λινάρα μου, ά, ωραία, ωραία, θα δούμε και την καινούργια βουλή, την ορκομοσία, θα είναι πάνε εκεί τα λάκ σύνεφο, ορίστε, τι μην να ομιλείτε έτσι κυρία μου. Α, ναι, είπαμε. Δεν ανοίγουμε. Τα άκουσες, φαντάζομαι. Για την κουπ. Hey, Στην αρχή. Α, ah, άμα δεν άκουσες, τι να σου κάνω τώρα. Βάλε να ξανακούσεις την εκπομπή. Έλα. Γεια, καλή μέσα, καλά. Γεια σου, παλικάρι μου. Τώρα, εντάξει, βάλε να ακούσεις. Είπαμε, για, δεν ανοίγουμε μαγαζί. Για την κουπ. Του ξηρού, είπαμε απ' την αρχή. Είπαμε και τι γέλιο μας προσφέρει τόσα χρόνια αυτός ο... Ο Παναστάτης Τρομοκράτης άπλετο γέλος Βέβαια στην υπόθεση του Ξηρού μην ξεχνάτε Ότι βγάλανε και ένα εκατομμύριο λέει Για όποιον τον ε, δώσει τον Ξηρό Χέσε και ο ξηρό να αφήσει να τον δώσουν άλλοι ε, το, το βαλί, ξέρεις τι έξοδο έχει να βάψει το μαλλί yeah. Λοιπόν τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Εφόσον σου αρέσουν αυτά Γι' αυτό στα βάζουν και πρωτοσέλιδα Οι δημοκρατικότατες ε, Πατριωτικότατες Φιλάδε οι οποίες μάχονται μόνο για την αλήθεια Μεγάλε δεν μάχονται για τίποτε άλλο Ελινάρα μου μάχονται μόνο για την αλήθεια Για τίποτι άλλο δεν μάχονται Οι φιλάδες με τους ε, αγωνιστές πατριώτες δημοσιογράφους. Ένας από αυτούς όπως είπαμε είναι και ο καρα... Καραγιαβρούς Με τους υπτάμενους ε, αναρχικού. Οι υπτάμενοι Αναρχική, Η μοίρα, ταξιαρχία των υπτάμενων αναρχικών Αυτά και άλλα ωραία Κυρία μου και κυριέ μου <Το> Ήθελα σήμερα Είχα σκοπό να Όπως γνωρίζετε εγώ δεν κάνω συνέντευξη <Το> Είχα σκοπό να κάνω μια συνέντευξη ε, Τελευταία στιγμή το μετάνιωσα ε, Ίσως την κάνω αύριο Αν την κάνω αυτή τη συνέντευξη Να ξέρετε ότι θα είναι ένα ακριβό δώρο Για όλους σας Για όλους σας που καταλαβαίνετε Τους άλλους όπως γνωρίζετε Τους έχω συνδεδεμένους με το λαμπάκι όχι το λαμπράκι, το λαμπάκι. Γι' αυτό αναβοσβήνει. Α, Α Περνάει η πανσιόκ! Γεια σου, πανσιόκ! Μιγάλη! Τη ρόπιτα στο σούδου μέσα, πάει στην καφετεριά τώρα. Ακριβώ είναι 10 και 45. Πάει στην καφετεριά ο μεγάλο, ε, είναι... Ε, ε, έτρεξε και συνετάχθη αμέσως με το... είναι πεντακλίνες σου λέω, γι' αυτό συνετάχθη αμέσως με το κόμμα του Γιουργάκη. Είναι αυτός που περνάει καθημερινά εδώ και την ώρα που περνάει... 11 παρά 10, 11 παρά 5, 11 που τελειώνει την κουβίνα αναφωνώ κι εγώ. Γεια σου πανιχτόκ μηγάλη. Τώρα δεν πρέπει να αναφωνώ έτσι, πρέπει να αναφωνώ γεια σου κίνημα δημοκρατών και σοσιαλιστών Μιγάλη Το Μιγάλη δεν τελειώνει πάντα. Πάντως ο άνθρωπος, σας το υπογράφω, είναι πεντακλίνες. Δεν έχει φάει τον άμπακο, δεν έχει σκοτώσει κόσμο Είναι πεντακλίνερος σας λέω right! Τέλος πάντων ε, φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στις δικές σας περιοχές Γι' αυτό έχετε βάλει όλη τους κουσμό Και τους, α, τους βλέπετε όλους σαν τον Όσιο Πατάπιο right! Τον οπαδό του Γεωργάκη τώρα δεν τον βλέπεις ως πολιτικό ή ως οπαδό Είναι σαν να βλέπεις ρε παιδί μου την αγιογραφία του όσιου Λουκουμάξ Ξέρω πες με έναν Όσιο ρε right! Του Αγίου Τάδε είναι τόσο οι άνθρωποι να πούμε Είναι κλησιαστικής ε, ε, Μορφής Και δι Της ε, χαρακτική, Όχι χαρακτική μωρέ πως τη λένε γεωγραφίας της Βυζαντινής περίοδου Που είναι τα πρόσωπα έτσι Ισχνά κατε, με καταλαβαίνεις ναι, Με έχει κατα, πιάσει φαντάζομαι έτσι Έτσι δεν είναι Με έχει συλλείψει στον αέρα Γατόπαρδε Γεια σου γατόπαρδε Γατόπαρδε σου λέω Με αυτά κυρία μου και κυριέ μου Σαν πρώτη ε... Επαφή μετά από τόσες μέρες απουσίας Θα Το τελειώσουμε το θέμα Αλλά πριν το τελειώσουμε Όπως πάντα Ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια σας Σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Το οποίο το αφιερώνω Και σε όλους σας Όπως πάντα με πολύ αγάπη Ανοίξτε τέρμα να τα ακούσουμε παρέα Απ' το θεό για ποεμέ συγχωρέμε. Αυτό που κλαί, για ποταμί σε μασουράκια παλιό, κοπρί αγιαστή και σύχαμε. Και με το τιμίος είναι άθο σου λέει κλε γιατί πεθαίνει <Κι> αυτός που κλαί για να τα τακρύει και υπογείως <Κι> όταν ψοχθεί η κολασμέ δεν τον έθε. ένα καρβέ κι ύστερα τρέχει. Κυρίε πρώτο, δεν είναι κλέμ, σε εσύ μας με. Πέντε, έξι μη, ένα ψωμί, δικαίως έχει πασκελόμε, τι γνωρί, τι χαλασμέ. Πεντε έξιμοι, ένα ψωμί δικαίω έχει. Φασελόμε τη γιονύη, τη χαλασμένη. <συγλίδι> <συγλίδι> Αυτό που κλέει λοιπόν ε, ο Θοδωρή ο Κράτσαρη ήταν. Στο περίφημο Κλέτο ακιπάνου. Βέβαια θα αλλάξουμε λίγο του εμείς ε, Σε επόμενο καιρούς Να το κάνουμε αυτός που σφά yeah, go, go, go. Λοιπόν ε, Κυρίες μου και κύριοι τέλος yeah. Για σήμερα ε, Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς σα σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ ε, Για τις ε, ωραίες παρατηρήσεις σα Για την επικοινωνία Και πάνω απ' όλα για την υπομονή Να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή Ευχόμεθα να είσαστε πάντα πολύ καλά όλοι Γεια και χαρά σας contemplετε τον